Panayamo, Prota Cipras, que me Mi hey jalisco, Jalisco, Jalisco. Tú tienes tu novia que es Guadalajara. Panayamo. Muchacha bonita, la perla barrara. De todo Jalisco es mi Guadalajara. la Πρώτα ο Τσίπρας και μετά εμείς. Το αλήθεια, έτσι. Ε, αφού τον αγαπώ. Και δεν θέλω να κουνηθεί τρίχα του. Εγώ το μπαστούνι, ας τον πειράξει κανένα. Ποιο δεν συμφωνεί με τα λόγια αυτής της γιαγιάς που τυχαία ο ρεπόρτερ την εντόπισε και έβγαλε αυτήν την... Ε, Αλήθεια, η γιαγιά νομίζω όλοι συμφωνούμε Έχει δίκιο, κυρίως το Παναγιά μου Το Παναγιά μου έτσι όπω το λένε Να κανείς τον Τσίπρα Πρώτα ο τσίπρα και μετά όλοι εμείς Να μας κόβει αφέλειε, όχι των μαλλιών Τις άλλες, να μας κόβει ψευδεστήσεις Και να του δίνει χρόνια, ο Θεός Αν υπάρχει τέτοιος, νομίζω υπάρχει Γιατί όλο αυτό που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, μάλλον κάποιο Θεό το έχει δημιουργήσει. Ενώ το λαό τη, τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που δρά, τη χώρα την ίδια. Αυτή η γιαγιά λοιπόν είναι Σιριζέα, δεν ξέρω αν είναι οργανωμένη, δεν νομίζω, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Εκφράζει όλο τον ελληνικό λαό. Μα όλο τον ελληνικό λαό. Πρώτα ο Τσίπρα, μετά εμεί. Αν και εγώ νομίζω ότι πρώτα είναι ο Σόιμπλε, πρώτα είναι οι τράπεζε, πρώτα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, πρώτα η ανάπτυξη. Πρώτα όλα αυτά και μετά όλοι εμεί. Αλλά τελικά είναι πρώτο ο Τσίπρα και μετά. Όλοι εμείς πώς να μην θέλει αυτή η γιαγιά να μην πειράξει κανείς ούτε τρίχα από τον Αλέξη τον Τσίπρα όταν ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας θες που έκανε και τα εγγένεια ανέβηκε πάνω και παραδόθηκε τελικά γιατί εγγενίαζαν κάθε 10 χιλιόμετρα τελικά, τα τελικά μάλλον εγγένεια ήταν χθε, ή θα δούμε εκεί στα Γιάννενα λοιπόν μίλησε για την ανάπτυξη που έρχεται Η χώρα βρίσκεται για τα καλά σε πορεία εξόδου από την Μακροχρόνια οικονομική κρίση Παναγιά μου Και στόχος μας, στόχος ορατός, εφικτός, ρεαλιστικός Είναι πια μια Ελλάδα στην οποία η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση Θα είναι σαν το γιο τη της Άρτας Θέλω μαζί να το κάνουμε Η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση θα είναι σαν το γιο τη της Άρτας Αλήθεια, τώρα τελευταία λέει μόνο αλήθειες Δεν είναι ο παλιός ο Τσίπρας πριν από το Σεπτέμβριο του 2015 Γιατί αν θυμόσαστε όλοι το Σεπτέμβριο του 2015 έγινε ένα ριστάρτ Εκεί ξεχάσαμε τα πάντα όλου αυτού του λόγου. Που είχαμε πιστέψει και εκλέξει τον Αλέξη τον Τζίπρα και τον πιστέψαμε και τον εκλέξαμε για του ακριβώ αντίθετου λόγου. Σύμφωνα πάντα με το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είπε μια αλήθεια, σαν το γεφύρι τη Άρτα. Πάλι καλά που είναι γεφύρι τη Άρτας Γιατί φανταστείτε η ανάπτυξη να είναι σαν το γεφύρι του Ρίου Αντιρίου, 13 ευρώ το διόδιο ενώ τη Άρτας δεν έχει ακόμα διόδια Οπότε νομίζω συμφέρει, αν κάποιο γεφύρι πρέπει να είναι η ανάπτυξη, να είναι αυτό τη. Άρτα, εκεί ήταν και ο Σπίρτζη, δεν λείπει βέβαια ο Μάρτη από τη Σαρακωστή. Κανένα τούνελ πρέπει να πούμε από το Αντήριο και πάνω δε φέρει το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιστορικού ηγέτη. Είναι μια παράληψη αυτή μόνο στην Πελοπόννησο. Το ξεπερνάμε και πάμε να ακούσουμε με τη μονότονη φωνή του Σπίρτζη, του Χρήστου του Σπίρτζη, πώ ακριβώ περιέγραψε αυτό που συνέβαινε χτε. Με τη σημερινή τελετή των εγγενείων τη Ιωνία Οδού ολοκληρώνονται οι τέσσερι και ένα τρίτο οδικοί άξονε. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να συγχαρώ. Όλου όσου υπηρέτησαν σε θέσεις και συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του έργου, είτε από το Υπουργείο είτε από άλλα Υπουργεία, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος από όλα τα κόμματα και από όλε τι προηγούμενε κυβερνήσει. Στο τέλο, τα τελείωσαν εκείνη και εμείς κάνουμε βόλτες για να κόψουμε κορδέλες. Μπράβο! Μπράβο. Τα τελείωσαν εκείνη και εμεί κάνουμε βόλτες για να κόψουμε. κορδέλες κορδέλε. <Κορδένες> <Κορδένες> <Κορδένες> και τα γόρια κοιτάνε. Kksify Πρέπει να ξυπνήσουν νωρί τα αγόρια, για να δούνε τι άσπρε κορδέλε που κόβει ο Σπυρζή και ότσι, πρασάλει μια αλήθεια από το χρήστη ο Σπυρζι. άλλοι τα κάναν αυτοί ακριβώ κόβουν τι κορδέλε. Το κάνουμε επιτυχία και με συνέπειη είχαμε πει θα κόψουν κορδέλε. Το κάνουν και αυτό να το συμπεριλάβουμε στα θετικά αυτή τη κυβέρνηση επειδή για τι κορδέλε πάντα γίνεται λόγο σε αυτό τον τόπο. Τώρα ακολουθεί ένα quiz που θα, θα καταλάβει ποιο στο λέει, αλλά δεν ξέρω αν θα καταλάβει σε ποιον αναφέρεται. Οπότε θέλουμε την ερήγορση και τη βοήθεια. Και έχουμε και έναν, αυτός ίσως είναι και η πιο έτσι, τραγική πολιτική φιγούρα, ο οποίος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από αντιμνημονιακός έγινε συνεγγυητής και αργότερα απόλυτο εγγυητή του μνημονίου και οι κόκκινε του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες, ο οποίος βγαίνει στην κοινοβουλευτική του ομάδα και ζητάει από τους βουλευτές, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα, δύο χρόνια, βγαίνανε στις η διονυσ της στα τα χωριά στις τοπικέ κοινωνίες και λέγανε το μνημόνιο είναι τραγωδία και πρέπει να το επαναδιαπραγματευτούμε και τους να το ψηφίσουν Ο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από αντιμνημονιακό έγινε συνεγγυητή και αργότερα απόλυτο εγγυητή του μνημονίου. Παναγιά μου. Αλμά, και οι κόκκινε του γραμμέ έγιναν κόκκινε κορδέλε. Αυτός ίσω είναι και η πιο έτσι, τραγική πολιτική φιγούρα. Δεν ξέρω το δικό σας το μυαλό. Εμένα δεν πάει πουθενά. Ποιον ακριβώς να εννοεί ο Αλέξης ο ποιον δηλαδή να λέει τραγική πολιτική φιγούρα, που από αντιμνημονιακός έγινε εγγυητής του μνημονίου και που οι κόκκινές του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες. Δεν πάει σε κανέναν, δεν... Δεν έχουμε και στοιχεία για κάποιον τέτοιο πολιτικό. Όλοι εδώ οι πολιτικοί που αναλαμβάνουν τα ινία αυτού του τόπου μετά από εντολή του ελληνικού λαού είναι απολύτω συνεπεί. Δεν είναι κανένα τραγική πολιτική φιγούρα. Δεν έχει μετατραπεί κανεί. Και πάντα οι κόκκινε γραμμέ του καθενό από όλου αυτού που αναλαμβάνουν παραμένουν κόκκινε γραμμέ. Δεν έχει γίνει σε κανέναν κόκκινε κορδέλε. Αν κάποιον έχετε στο νου σα, αν πηγαίνει κάπου η ή μη αρρωστημένη, υγιή φαντασία σα, σα περιμένει να πείτε τα. Δίκα σας, τώρα που είπαμε ασθενή και υγιής, από παλιά και σε μαύρε εποχές, τώρα είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμες, ε, υπήρχε το παράδειγμα του ασθενούς. Το θυμόσαστε όλοι, ο ελληνικός λαός, μια παρομοίωση που πάντα γίνεται γύρω από αυτόν, είναι ότι είναι ένας ασθενής και πρέπει να του εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα, μια θεραπεία για να γίνει υγιής. Ποτέ δεν έχουμε καταφέρει να γίνουμε υγιείς, παρόλα αυτά έχουμε τους πρόθυμους, που θέλουν πάντα στον ασθενή να εφαρμόσουν την σωστή μέθοδο Ας ακούσουμε τον πρώτο που χρησιμοποίησε το παράδειγμα του ασθενούς Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι ευρισκόμεθα προενός ασθενούς τον οποίον έχουμε εμπει χειρουργικής κλίνης και τον οποίο, εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια τη υπάρχει περίπτωση αντί δια τη να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει στον θάνατο. Και γι' αυτό επενεύει τότε εκεί η Χούντα και δεν είχαμε το θάνατο. Ο ασθενής όμως, έτσι το είχε αντιληφθεί ο Γιώργος Παπαδόπουλος και έκανε τα πάντα για να ανατάξει τον ασθενή. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθαν οι δημοκρατίες, ήρθαν οι σοσιαλισμοί, ο λαός δρόμους, χορτάσαμε ψωμί... Από κατάσταση όλα αυτά τα ξέρετε Κάποια στιγμή ήρθε και το Μνημόνιο Μετά το Καστελόριζο ήρθε πρώτα το Καστελόριζο Και μετά ακριβώς το Μνημόνιο Υπήρξε και απέραντη μετρολογία Αρμοδίων και αναρμοδίων πολλαπλή γιατροί Με διαφορετική συνταγογράφηση Πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα Yep, και εδώ, ασθενεί λοιπόν, μετά το Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο Γεώργιο Παπανδρέου, καμία σχέση ο με τον άλλον, απλά χρησιμοποίησαν το ίδιο παράδειγμα και αυτό κάπως μας έβαλε σε κάποιε σκέψει. Να και ο συνειρμό, γι' αυτό και του ακούσαμε μαζί. Ευτυχώ όμω τα παραδείγματα με τη χρήση του ασθενού και του τύπου, αυτού του τύπου τα επιχειρήματα, ευτυχώ που σταμάτησαν στον Γεώργιο Παπανδρέου, τον πρώτο μνημονιακό πρωθυπουργό. Οι εξελίξει έχουν μια δυναμική. Και άρα όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Είναι σαν να έχουμε έναν ασθενή. Παναγιά μου. Το εφαρμόζουμε μια θεραπεία, το εφαρμόζουμε ταυτόχρονα ένα κοκτέλι θεραπιών, Σημασία είναι καλά ο ασθενή. Άρα λοιπόν, αν η χώρα βγει στις περπατήσει και φύγουμε από την περιπέτεια των μνημονίων τον Αύγουστο, του 2018, τότε νομίζω ότι θα κρυθεί, ότι ορθώς πράξαμε και ότι τα μέτρα αυτά τα οποία πήραμε έπρεπε να τα πάρουμε και ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Εάν όλα αυτά δεν υλοποιηθούν και συνεχίσει ο ασθενής να είναι κλινήρης, τότε θα έχουμε αποτύχει. Ότι και καλά θα έρθει μια κυβέρνηση και θα πει: Αποτύχαμε και ο ασθενή θα παραμείνει ασθενή. Όλε αποτυγχάνουν, αλλά καμία δεν αναγνωρίζει την αποτυχία. Και ο Αλέξη Τσίπρας χρησιμοποίησε σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Ιούλιο το παράδειγμα του ασθενού. Στο άκουγα τότε: Πολύ μου άρεσε. Μου ήρθε ο συνειρμό όλο μαζί, όλο το πακέτο. Οπότε γι' αυτό τα ακούσαμε όλα στη σειρά ασθενή και στα χρόνια τη Χούντας για άλλου λόγου και με άλλα κριτήρια και στα χρόνια του πρώτου μνημονίου. Και στα χρόνια τώρα που βγαίνουμε και από το μνημόνιο του χρόνου, τέτοια εποχή δεν θα έχουμε μνημόνιο. Θα έχει γίνει τελετή λήξη. Πώ είχαμε τελετή λήξη στου Ολυμπιακού, ελπίζω να τη δώσουν στη Γιάννα για να έχει και την κατάλληλη λάμψη. Ολυμπιακό στάδιο, α είναι ο Ζαγκρόκ, είναι τώρα, ευχαριστούμε Ελλάδα. Ο Τόμσεν ο, ο... ο... Γιούγκερ, όλοι αυτοί που έχουν βοηθήσει την Ελλάδα. Εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια τελετή λήξη αντάξια όλη αυτή τη πάρα πολύ κατάσταση που ζούμε τα τελευταία. Πάνε τώρα πόσα, οχτώ σχεδόν, του χρόνου θα έχουμε 8 χρόνια. Κάποτε οι κομμουνιστές έσφαξαν τον παππού της Καϊλή, το θυμόμαστε όλοι, μας σημάδεψε αυτό το καλοκαίρι, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση, μας επηρέασε και εμάς εδώ, είμαστε ιδιαίτερος ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα, δηλαδή σφαγέ κομμουνιστών, αυτό είναι το θέμα, των αδίστακτων κομμουνιστών. Οπότε το δράμα τη Εύα Καηλή μα συγκίνησε. Βέβαια, βρήκε το δρόμο τη στην πορεία. Εμεί βγήκαμε με πρόταση από προχθέ το Λέμο ότι η Εύα Καηλή πρέπει να είναι υποψήφια πρόεδρο τη Δημοκρατική Συμπαράταξης, στι εκλογέ που θα γίνουν τον Νοέμβρη. Είναι η Φόφιν, ο Ραγκούση, είναι ο Καμίνη, είναι ο, ο Σταύρο, δεν ξέρω ποια άλλη. Δεν θα είναι ο Θεοχαρόπουλο από τη Δημάρα. Αυτό είναι πλήγμα για τη Δημοκρατία καταρχήν και μετά για τον Τόπο. Η Εύα Καηλή εμείς εδώ προτείνουμε να είναι πρόεδρος και δεν μένουμε μόνο στα λόγια γιατί έχουμε χρόνο πια να κάνουμε και έργα. Θα ακούσουμε το διαφημιστικό που έχουμε ετοιμάσει. Τον παππού τον σκότωσαν οι κομμουνιστές. Κοντονία ακούς. Τον παππού τον σκότωσαν οι αδίστακτοι κομμουνιστές. Η ίδια...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 Αποφασισμένη υποστηρίκτρια των ιδεών του σοσιαλισμού και της επανάστασης. Μετέτρεψε τον καϊμό της σε πάθος, σε φλόγα αγώνα, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Καν, καν. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεπληρώσει τον άδικο θάνατο του παππού που τον έφαγαν οι κομμουνιστές. Η ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ανήκει στην αδικοχτυπημένη Εύα. Ψηφίζουμε Εύα Καϊλή για πρόεδρο Μια ηρωίδα Στο τιμόνι της δημοκρατίας Ακολουθούν συνθήματα Αλλοί Αλλοί Και τρεις άλλοι Σκοτώσαν τα κομμούνια Παππού Έβα. Καϊλή Έβα! Έβα! Στο θόκο μα ανέβα, έβα, έβα. Στο θόκο μας ανέβα, ψήφισω, έβα. Με τα πουνια, κομούλια, κομούνια Θα γίνεται σαν Στο κο, κοινό το φασισμό, την έβα. Θέλω. Pan, Pan, la la la la la la la la Είναι το πρώτο μια σειρά μηνυμάτων υποστηρικτικών προς την υποψηφιότητα της Εύας Καηλή, Λίγο να την σηκώσουμε την υποψηφιότητα όλοι μαζί. Νομίζω θα σημάνει κάτι πάρα πολύ καλό για τον τόπο, για τη δημοκρατική συμπαράταξη, για τη δημοκρατία, το σοσιαλισμό, μην το ξεχνάμε αυτό, κυρίως το σοσιαλισμό και το δίκιο. Και το δίκιο γιατί έχει χτυπηθεί από τη μοίρα και η Εύα, σκότουσαν τον παππού που δεν γνώρισε ποτέ παρόλα αυτά, έτσι ξεκίνησε την περίφημη επιστολή και από τότε δεν την έχουμε ξαναδεί. Δυστυχώ, ποτέ έχει το δράμα τη. Αναμοχλεύτηκαν τα πάθη. Αυτά είναι με τον εμφύλιο, γίνεται κάποτε, αλλά μετά η αναμόχλευση πιάνει εγγόνια δυσέγγονια, ακόμη και άγνωστου, που δεν του είχε γνωρίσει το ο ούτε οι κομμουνιστέ τη. Αδίστακτη κομμουνιστέ τη εποχή. Είμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο παρόλα αυτά και πρέπει να πλεύσομεν. Λέει τι κάνω, Είμαστε α φανταστούμε ότι είμαστε όλοι σε ένα, σε ένα καράβι, όλοι σε μια μεγάλη τρικυμία. Και προσπαθούμε να σώσουμε το καράβι, που είναι η χώρα μα. Κάποιοι είναι πιο αδύναμοι. Κάποιοι είναι πιο δυνατοί. Θα δώσει σκουπί σε αυτού που είναι πιο δυνατοί. Σε αυτού που αντέχουν. Μα το, θα πεταχθούμε όλοι μαζί στη θάλασσα, αν το καράβι βουλιάξει ή αν χρεοκοπήσει η χώρα. Θα πεταχτούμε από το παράθυρο. Θα πειδεχτούμε, είχε πει ο Λεβέντη, αλλά θα πεταχτούμε όλοι μαζί στη θάλασσα, Αλέξη Τσίπρας, πάλι από τη συνέντευξη που είχε στο καλοκαίρι. Στο Σρόιτερ η γνωστή παρομοίωση με το καράβι Δεν είναι ο μόνος όμως που έχει κάνει αυτή την παρομοίωση με το καράβι Είναι καιρός πια να θυμηθούμε όλοι οι Έλληνες Ότι είμαστε παιδιά της ίδιας πατρίδας Ότι είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι Και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα Τράνταζε ολόκληρο έτρισε Και τα όλο και ανέβαινε. Με τη φωτιά που άγρια. Τον ατμό που ξεφεύγει αουλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που τυπούσαν γρήγορα όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Ζήζα! Ζήζα! Φωστά ήζα παλιανός ή γνώρισα τη φωνή του. Τα κάνετε παλιάνω! Ρε παιδιά τρέξτε τα πιεσόμετρα. Η δεν έχει πέτασει στο κόκκινο. Ρε παιδιά αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα ρατήρια. Ο ατμό δεν να ξεφύγει. Τι κάνετε ρεμορα είναι δύο λέξεις που αρχίζουν από κάπα. Κυριάκο και Κάρβουνο. Βρείτε τι διαφορές. 2 208 200 Όλο διλήμματα θέτουμε σήμερα. Όλο ερωτήματα. Όλο ευκαιρίες να αποδείξετε ότι καταρχήν υπάρχετε, Κατά δεύτερον έχετε να πείτε κάτι στοιχειοδό σε έξυπνο 2 208 200 Το είπαμε και πριν. σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real. Αφήνουμε λίγο κενό. Λίγο, όχι πολύ όμω. Μετά αυτό που θέλετε και όλο αυτό στο 1965 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να στείλετε μήνυμα η οποία είναι στο τύποπáκυριαλεφm.gr. Γιώργο Τζιβελεκίδη ρυθμίζει τον ήχο και σε αυτό το καράβι πάμε όλοι μαζί. Κανεί δεν μα ρώτησε αν θέλουμε να είμαστε σε αυτό. και Κυρίω δεν μα ρωτάνε και για τον προορισμό. Πλέουμε συνεχώ, υδάτινο κόσμο, χωρί να φτάνουμε ποτέ κάπου. Παρ' όλα αυτά είναι καράβι και οι καπετάνοι μόνοι του αναλαμβάνουν ή αισθάνονται το χρέο να σώσουν όλου του υπόλοιπου. Το καράβι, καράβι. μα αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτε. Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι. Όσοι δεν αντέξουν, α τώρα το καράβι. Και Και είμαστε στο τρένο τη ανανέωση.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 Δεν έλυσε τον Παλαμάρι. Τέλος άβδοξος. Παναγιά μου, πρώτα ο Τσίπρας και μετά εμείς. Το λέτε αλήθεια, έτσι. Ε, αφού τον αγαπώ. Και δεν θέλω να κουνηθεί τρίχα Έχω τον μπαστούνι, α τον πειράξει κανένα. Μάλιστα. Κρατάμε τον Παναγιά μου. Προφανώ το κολλάει στην πρόταση που ακολουθεί. Δηλαδή, Παναγιά μου, πρώτα ο Τσίπρα και μετά εμεί. Δεν είναι στην προηγούμενη φράση. Ποιο μου κόψε τη σύνταξη, τι σύνταξη είναι αυτή, Παναγιά μου. Τελεία. Το Τσίπρα μην τον πειράξει κανεί, θα τον σκοτώσω εγώ ίδια με τον μπαστούνι. Γιατί μπορεί να κρύβονται διάφορα κάτω από αυτή τη φράση τη κυρία. Μην μένετε πάντα στο πρώτο επίπεδο. Θέλουμε να είσαστε. Έπαρκη, έλεγε ο Μπαλάφα στο πρώτο επίπεδο τη φράση του. Εμεί ποτέ δεν είπαμε ότι δεν πρέπει ο κόσμο να πληρώνει φόρου. Είναι και λίγο ξύμορο. Η παράταξη που καλούσε τον κόσμο στα κινήματα, Δεν πληρώνω. Η παράταξη που έβγαζε εξώδικα κατά του έμφυα, να λέει τώρα, παιδιά, πληρώστε. Ναι, ε, είναι, τι, ναι? τι σχέση έχει τώρα με τα άλλα. Λέτε, δεν πληρώνω ποιο πράγμα. Έχουμε αυξήσει στα διόδια στου εθνικού δρόμου για ένα δίκτυο το οποίο θα γίνει. Και γι' αυτό ο κόσμο εξηγείται. Και γι' αυτό ο κόσμο δεν πληρώνει. Αν είναι κάτι το οποίο δεν πληρώνει προ την πέρα. ποτέ Δεν θα ξαναπληρωθεί το έννοια. Είπαξ όδιαμεσίκο. Είπαμε ποτέ εμεί θα κάποιον. κάποιο. Δεν είναι φοροφικά. Έχουμε στα χέρια μα η πρόταση των ανεξάρτητα των Ελλήνων που αφορά τον ένφια. Δηλαδή η νομική κατοχύρωση του πολίτη που μπορεί να προσφύγει κατά της πληρωμής του έμφυα. Ελθαρρύναμε κάποιον να είναι φοροφυγάς. Το χαράτσι το πληρώσατε? Όχι, δεν το πληρώσα. Σε ένα μικρό ακίνητο που έχω γονική παροχή, δεν το πληρώσα. Και το, και το μήνυμα που πρέπει να φύγει και από εσάς και από όλους μας, είναι ότι η φοροδιαφυγή ε. είναι έγκλημα εναντίον της πατρίδας. Το έμφυα είναι ένας φόρος που οι Έλληνες δεν πρέπει να πληρώσουν. Καμένος Τσίπρας και βεβαίω ο, ο σημερινός Μπαλάφας, ο Καμένος Τσίπρας είναι η χθεσινή. Πριν το Σεπτέμβριο του 15 είναι η αλήθεια, εκεί που ψηφίσαμε ξαφνικά ε, μνημόνιο και μνημονιακές πολιτικές όπως ε, το συνηθίζουμε. Λαός, φρέσκος, χθεσινός, μέρος Α. Γυρίσατε. Κάτι λίγο. Επιτέλου μα έβαγε η κονσέρβα δηλητηρία σπάθαμε, ρε, Να μαθαίνει σιγά-σιγά να εξοικειωνόμαστε στην κονσέρβα. Ό,τι και καλά θα τη πιάσουμε φέρω. κάποτε και θα φάμε λαρίγκια. Ξέχνατο. <Τι> θα έχουμε πεθάνει από σκορβούτο. Πρωτού μάθουμε να τη <Τι> χρησιμοποιούμε. Τώρα το καλοκαίρι έκατσα και σκέφτηκα, όχι το τραγούδι, ότι σωθήκαμε. Φέτο το καλοκαίρι σωθήκαμε. Ναι, σωθήκαμε σωθή... από τις 25 του 15. τι 25 Γενάριου του 2015. Τι εννοεί. Εγώ έχω καταλάβει το εξή, ότι όσο μένουν τα παιδιά επάνω, εμεί θα περνάμε μια χαρά. Ζάχαρη. θα βάλουμε κι άλλο ένα στέλιο να αναλάβει και εδώ στην πάτια τα λεωφορεία. <small> α, εχμή για τον πατέρα του παπά δεν μ' αρέσει. Ότι δεν μπήκε αξιοκρατικά τάχα. Έλα <listed> τώρα, σε παρακαλώ. <σορίζον> αξιοκρατικά μπήκε. Α, δεν το ξέρει ότι δεν μπήκε αξιοκρατικά. Το φαντάστηκα, α, δεν το ξέρω. Α, αν, αλλά όταν το λέω πώ αλλιώ θα μπήκε. Ανοίγει στο κόμμα. Θυμάσαι τον παλιό που του λέγε ο Κοσταντάρα. Εσύ του λέει τι δουλειά κάνει, του λέει. Εγώ του λέει νοικο στο κόμμα. Ακριβώ το ίδιο πράγμα είναι κι αυτή. Εσύ εν με Εσύ κύριε Υπουργέ, πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα. Είμαι από 20 κλονών παιδάκια για Και τι δουλειά κάνει, δεν κρούεζε. Όχι, ναι. Εξοκομματικό, λέω πώ τα Πως έκτισες το σπίτι που έκτισες, Πώ έκανε τα λεφτά που έκανε, δεν έτσι. Τι αν... Μα είμαι του κόμματος, κύριε Δεν είναι λίγο όμω να ανήκει κάπου, δεν είναι μια ασφάλεια. Λουρε, Και ο μπροστά του δεν πιάνει δεκάρα. Ψήφισε Κυριάκο από τώρα, τι μα το γύρω Λοιπόν, καλή σεζόν και θα τα ξαναπούμε. Άντε, yeah. Έλα, Ποστολή μου. Έλα, φίλε μου. Ξέχασα κάτι, κάνει. Καλά, αποτελέσματα να έχετε. Ναι, ναι. Ε... Τι αποτελέσματα δεν δίνουμε εξετάσει. Δίνουμε, ε... μάλλον, δίνουμε εξετάσει κανονικά. Καθημερινά στο μετερίζει αυτό. Δε, πόσο κλείσε να πω μια λέξη. Ν, νούμερο 1, είσαστε σε όλα τα ραδιόφωνα. Πάει νετάρισα, το ξέρει αυτό. Ε, χαίρομαι που δεν σα έχουν διώξει σας, γιατί έχουν μαζέψει όλο το Μέga το Real FM. Άμα είναι έτσι, να πάμε εμεί το Μέga τότε. Ε, δεν ήθελα να πω για την τώρα σταμάτησε τι αγκινάρια που έκλανε τώρα το ρίχνει στο γάλαρε. Ξέρετε τι θα πει όταν μία μάνα αντί για φρέσκο γάλα παίρνει γάλα βλάχα. Θα την πάει η σύρτησή να την πηγαίνει. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Πο-πο-πο-πο δεν τρέπονται και λιγάκια στα κούσια γάλα, οι καραβίδε φτρώνουν όλοι. Ναι, ναι, γυρίσαμε, τι θε, να μην γυρίσουμε στο διάβλο. Μα φάγατε. Γιατί <Τι> δεν μείνατε εκεί που ήσασταν. Δεν θέλαμε, γιατί μα λείπατε. <Τι> μα καλούσε το καθήκον. <Τι> Μπορώ να πω πιστικέ παπάτσε καλύτερα από τον Τζίπρα. Βλάχα, εσύ, ντρό. Τι. Βλάχα, ζαχαρούχο, ντρό, εσύ. Ναι, καλέ, σιγά. Εμεί το ζαχαρούχο έχουμε και συνταγέ να το κάνουμε μπανόφι. <Τι> ναι, δεν ξέρει πώ γίνεται καραμέλα. Άλλα τρω, μη τα λέω εγώ. Παίρνουμε συνταγέ από σένα, γι' αυτό σε πήρα. Έτσι. Κάνε και εσύ πώ έχει βγαλιωάκι, κάνε και εσύ το βιβλίο συνταγών σου από τον Αποστόλη. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ε, τι καλό χειμώνα από τώρα. Καλό από καλό καιρό. Εμεί κάνουμε μπάνια. Άμα σταματήσει και πιάνει εσύ δουλειά και πιάνουμε κι εμεί, Καλό χειμώνα να έχουμε. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Δεν διαφωνώ. Πέρα, αλλά εντάξει, είμαι λίγο αυτό. Τα βλέπω τα πράγματα πεζά. Μία ερώτηση έχω μόνο. Σαν αγκουτέα ερώτηση. μια πορεία. Μα τον ταλάρα. Τον ταλάρα. Μα τον ταλάρα. Τον ταλάρα. Ναι. Φάει κι άλλο ταλάρα. Μάριο και Δεν γίνονται διασκευέ όλα τα τραγούγια. Μα τον ταλάρα. Το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 Σκεφτικά, ξεκουράστηκα ότι ο καλύτερος ηγέτης είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτό έγιξε και πριν. Τι εννοείς. Χρειαζόταν πάνω διακοπές για να το καταλάβουμε. Δεν το είχα καταλάβει. Α, εσύ. Εμείς το ξέραμε. Η χώρα... Βρίσκεται για τα καλά σε πορεία εξόδου από την μακροχρόνια οικονομική κρίση. Και στόχο μα, στόχο ορατό, εφικτό, ρεαλιστικό, είναι πια το γεωφύρι τη άρτα. Πάει και αυτό. Όπω ακούσατε, δείτε το όσο μπορείτε να το δείτε, ε, κάτι θα συμβεί. Τώρα, τι ακριβώ, έχει μια προϊστορία το συγκεκριμένο γεωφύρι. Γρουσούζικο έπεφτε, γκρεμιζόταν. Καλά, που θάψαν την άλλη μέσα εκεί, τη χτίσαν για την ακρίβεια. Αλλά όλο αυτό μαζί με την χείρα του Κάτι σκέφτεται να το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς δεν θα είναι καλό και για το Γιοφύρ και κυρίως για τη Χήρα. Ο Τραγάκης έχει γίνει θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε πολύ λογικό να θεωρεί δεδομένο ότι αφού αυτός είναι 4-6 τετραετίες βουλευτής στον Πειραιά γιατί να με συνεχίσει ο γιος, άλλωστε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ίδιου κόμματος, είναι γιος του μπαμπά που ήταν κάποτε πρόεδρος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος πάλι ήταν ανηψιός του μπαμπά, στο άλλο κόμμα ο γιος ήταν του μπαμπά και του παππού, γιατί να μην είναι και ο Τραγάκης Ακούγεται ότι σε επόμενες εκλογές δεν θα κατεβείτε υποψήφως βουλευτής ισχύει και ακούγεται ότι ενδιαφέρει να κατεβεί ο Βουπαναγιώτης πες μου τώρα για εδώ μην Ε, έχω πάρει ήδη την απόφαση, την οποία έχω γνωστοποιήσει και στην πρόοδο του κόμματο και την έχει αποδειχθεί. Σε επόμενε εκλογέ, υποψήφιο αντί για μέναν στη δεύτερη περιφέρεια του ΡΙΑ, που με τίμησε από το 1974 και ήμουν ο αρνητικότερο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχοντα εκλεγεί 13 φορέ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθώ και θα ακολουθήσει ο γιο μου Παναγιώτης, ο οποίο είναι διδάκτορ πολιτικό-μηχανικό και έχει πέντε παιδιά. Είναι ο ίδιος ο Γιάννη Τραγάκη, έκανε λάθο. 13 φορέ έχει εκλεγεί, το είπε, από το 1974, και είναι ωραίο που λέει ο κύριο Τραγάκη ότι επιτέλου ήρθε η ώρα να αποσυρθώ. Από το 1974 είναι βουλευτή συνεχώ, αλλά δεν αποσύρεται μόνο του. Αφήνει πίσω το γιο, ο οποίο έχει και πέντε παιδιά. Τελικά δεν θα είναι ο γιο, τουλάχιστον σε αυτέ τι εκλογέ, γιατί το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα δεν υπάρχει. Απεχθάνονται την οικογενειοκρατία. Οικογενειαοκρατία σε εμά δεν υπάρχει. Και γι' αυτό αισθάνομαι πικρία και αγανάκτηση. Είναι κακό η υπερβολή αυτή και το ψεύδο. Αν υπάρχει περίπτωση στην ελληνική πολιτική ζωή που δεν υπάρχει οικογενειαοκρατία, είναι η δική μου περίπτωση. Δεν έπρεπε κάποιο να τα πει. Είναι ο Μπαμπά Κωνσταντίνος Μητσοτάκη. Όσο ζούσε τα λέγια αυτά, δεν υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία οικογενειαοκρατία. Και είναι η δική του περίπτωση χαρακτηριστική ακριβώ. Περίπτωση. Τι χάνουμε τώρα που δεν θα είναι ο τραγάκι στην Βουλή Λοιπόν, καταρχάς ανησυχία δεν υπάρχει γιατί στη Νέα Δημοκρατία Ανησυχία βλέπω από το δημοσιογραφικό τίμ το οποίο έρχεται. <σχελόδια> Η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει από πέντε εκλογές αρχηγών αλόβητη <σχελόδια> Εμείς δηλαδή δεν είμαστε το κόμμα των φραπέδων Εμεί δηλαδή δεν είμαστε το κόμμα των φραπέδων ο Γιάννης Τραγάκης τα έλεγε αυτά, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία το κόμμα των Φραπέδων και άλλη μια πολύ καλή στιγμή όταν ήταν πάνω στο Προεδρείο της Βουλής είχε μπερδέψει δύο λέξεις. Θυμίζω και θέλω να κάνουμε, να πάρω την έγκριση του σώματος ώστε οι ψηφοφορίες να γίνει με μία ανάγνωση του καταλόγου. Συνενεί το κόμμα. Συμφωνεί το κόμμα. Το κόμμα συνεφώνησε. Θυμίζω για τις άρσεις των ασιλιών ότι η συζήτηση εξέγεται με τη... Το σώμα είπα. Είπα το σώμα. Είπα το σώμα. Έτσι ακριβώ ήθελα να βάλει και το γιο. Ε, από το βήμα της βουλής βλέπω εδώ ένα ωραίο μήνυμα ο Μάριος και το λέει πολύ ωραίο άνθρωπος η παπαρίγα πιανού κόρη ήταν ρε εαμοβούλγαρη ότι και καλά έχουμε οικογενειοκρατία βεβαίως θα σου πω εγώ ήταν του Παύλου του βασιλιά του βασιλιά του Παύλου ήταν κόρη και έτσι ανέλαβε μετά πήγε στο κουκουέ τα ξέρουμε όλα αυτά δεν χρειάζεται να τα λέμε είναι γνωστά σε όλους δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε Κατάλαβα, δεν χρειάζεται Τα είπαμε όλα Λοιπόν, και ένα μικρό σχόλιο ευχαριστούμε Με το πράσινο γύλεκο, ξέρω Που μας φώτισες όταν είπες Έσοδα, έξοδα Πρέπει να είναι συν Ο Φλαμπουράρες Ε, ναι, ναι ο φλαμπουράρη Πρέπει να είναι συν Συνέξοδα που λέμε Κύρα ευχαριστούμε Να σε το άκουσε και ο Κυραλέκο χαιρετίζει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 Αλλά εντάξει. Τι λεφτά, για να γίνει τι. Για να πα για μπάνιο. Άιμορ, Μάρτι, τα πόδια σου και τράβαν. Να χάσει κανένα κιλό, να, να πέσουν οι κόλλη. Και δεν σου είπα για διακοπέ. σου, σου μιλήσατε μόνο για μπάνια. Ε, ούτε εγώ είπα για διακοπέ. Διακοπέ να... το καταλαβαίνω, έχει έξοδα. Και μπάνια εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα. Μπάνιο στην Αθήνα. Τι καλύτερο. Oh. Όχι, να πα στα νησιά από εδώ και από εκεί να βουτά με στα αντιλιακά του αφρού και, και τι μπακίε. Εδώ στην Αθήνα. Να ξέρει από την αρχή ότι είναι Καλησπέρα, Εγώ ο δικό μου ταξίδι και χτε ήθελα να αναφέρω ότι από διαδρομή από το Σύνταγμα για Στάσα Χιλέο στον κάτω Σταφάλιο εξεράσαν δύο παιδί και κάτι κλειδιά. Α, τι κλειδιά? Κλειδιά σπιτιού. Α, όχι γαλλικά. Όχι. Α, λέω όμω ήταν τίποτα μετανάστε από τη Γαλλία <laughs> και είχαν μαζί του γαλλικά κλειδιά. Και πλακώθηκαν σε τίποτα γαλλικά φιλιά και ήταν όλο έτσι μια κομμεντή γαλλική. <laughs> Τέλο πάντων, κατάλαβαν. Ναι. Από σπίτι είναι ή από αυτοκίνητο. Από σπίτι. Α. Ωραία. Να το βρούμε. Πού του αφήσατε. Να πάμε να το ξεκινήσουμε. Ναι, να το ξεκλειδώσουμε. Ε, να να σας παρώ. Ναι, ναι. Ε, να το ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Έλα τα ρήφα πάρε με. Και στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Ναι, αυτό. <ΣΣΣ> σ' αρέσει να σε πάρω. Ε, σ' αρέσει, ε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε περιμένω. Ε... Τα ονειρά φτερά Γυρίσατε ε, Μη χάσκετε μπεις την ίδια τάκα, τι θες Αυτά με νευριάζουν, γι' αυτό έχω νεύρα Καλώς ήρθατε Ναι, ναι, ναι, δεν τα όξερα Μας πάρα Μ, Και εμάς, και εμάς Και φέτος τα ίδια 11 μήνες έμειναν για να βγούμε τα μνημόνια Και να ανοίξουν οι κάνουλες βεκουτό Αυτό είναι κάτι που με κάνει καλύτερα να νιώθω Είσαι καλά Καλά είμαι Ας είμαι καλά. Μπράβο. Τι θέλει να πούμε σήμερα, Για την κεντροαριστερά. Για την κεντροαριστερά, ποιο ναι. θα ηγεθεί τη αυτού του σχήματο του Πρωτοβουριακού που μα θυμα... Ναι, κατεβάζουν πρόταση. Κατεβάζουν πρόταση την έβαλία, είπαμε και θε. Ναι, ναι, τα άκουσα, βέβαια. Και θα στρατευτούμε όλοι στο πλευρό τη Έβα. Ποί ήταν η πρωτόπλαστη, ο Αδάμ Αδάμκι Εβα, στην πούσα μου ανέβα. Λέγαμε. Οπότε θα πάμε με σύνθημα για την κεντροαριστερά, η Εβα στην πούσα μου ανέβα. Εξαιρετικό. Συνέδαι μου, φαίνεται. Όχι. Κίνη υποψήφοι, ο Σταβρακα και Έβα. Στην κεντροαριστερά ανέβα. Ποιο σοφόθη. Ομώ θέλει να πούμε για το πάκι που μέσα στο καλοκαίρι ύψωσε το αναστημά του και είπε όχι ω εδώ. Όχι θέλω να πούμε για το πακινγκ. Αστεία τη νέα σεζόν. Κρύο ψυγείο τέλεια. Και με τι πολλέ διαφημίσει και τα πολλά τρέλερ γιατί καινούριο πρόγραμμα ωραία και πολύ καλό πρόγραμμα εδώ που τα λέμε και τι καθημερινέ. Και το Σαββατοκύριακο, 24 ωρο έτσι, φουλ, ωραίο, με επικοινωνία με κόσμο. Τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει. Συντονιστείτε, θα δέσει, θα γίνει ακόμη καλύτερο. Με όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος και με τα δικά μας βέβαια εδώ, τα ξέχασα, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο Νίκο Στραβελάκης για όσα έχουν συμβεί στον κόσμο και στον τόπο και για όσα θα συμβούνε. Γεια σα. Έλα, γόρι μου, καλώ ήρθε. Μωράκι μου. Καλώ σε βρήκα. Πόσο μου να ξέρεις, πόσο. Ξέρεις. Όχι σε. κάνει δικά μου κομμενίστηκα. Τι να κάνω. Μου έχει που χτίσει το ροζ φλαμίκο το μυαλό, λέγε. Λοιπόν, δεν θα πω και καλά γάμω το μεσηλοφορείο. Θα σου πω τρία πράγματα. Στο λεωφορείο κάνε τον εφαψία. Βρέζουμε ρόπο που δίνει και πήγαινε από πίσω και καλά ατάραχο. Λοιπόν, απλώ φορέτει τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Κόρεξη. Λέγε. Το πρώτο είναι για το κύμμω. Όταν η σαλιγκαροφάγη κάνουν περινικές οκυμές στην νέα Καλιδωνία, δεν τρέχει τίποτα. Καλιδωνία μελαχτάρα να σε νιώσω Καλειδονία... με. να σε μηράζω Καλειδονία... μελαχτάρα να σε νιώσω. Καλιδωνία να σε μοιράζομαι. Και το τελευταίο είχα πει μετά το πέρασμά μου από ΣΥΡΙΖΑ Αλλά ε και ζωή ότι δεν θα ξαναπω κακό για το κουκουέ Αλλά ρε πίλε τον Ταλάρα στο φεστιβάλ Γλιτώσαμε από Θηδαίο, γλιτώσαμε από, από όλα αυτά Ναι αλλά δεν είναι λίγο να γλιτώνεις από Θηδαίο και μαχαιρίτσα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 Του, του σενοχλώ, συχνά. Α, καλό Ρουφιάνο είσαι. Και... Μπατσόφιλο, ο λεγόμενο Μπατσόφιλο. Mm. Ναι, αυτή η παίρνω, παίρνω το εκατό και με συνδέουν μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Μία με τον έναν, μία με τον άλλο. Άιξε τα χαρά και... να μιλήσει πολύ μπατσικά που λέμε. Ναι, κάει και η καφετέρια και δεν έβαλα άκρη. Έκλεισα το τηλέφωνο και άτσα να τραβάω με το κινητό να δω τουλάχιστον το θέαμα. Αυτή η χώρα, αυτή μα αξίζει. Μάλιστα. Ωραία, oh, χάρηκα okay. για την εξέλιξη αυτή και που πήρε να σε καλάγια. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου, κυρία μου. Καλό φθινόπορο, να είστε καλά. Ναι, καλά. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί αυτό που σου πω, αλλά επειδή είναι επίκαιρο. Γιατί το λέμε πάλι. Άκουσε, άκουσε, Είναι επίκαιρο γι' αυτό. Ε. Λοιπόν, όταν ε, νικήσουμε, θα μπούμε στη Βουλγαρία ω τιμωροί, στη Ιουγκοσλαβία ω ελευθερωτέ. Και ως... θα πάμε να καταλάβουμε όλε τι ελληνικέ επιχειρήσει, μ' αρέσει. Άκουσα, με, άκουσα, με. Θα μπούμε λοιπόν στη Βουλγαρία ω τιμωροί, στη ε. Ε. Ιουγκοσλαβία ω ελευθερωτέ και στην Ελλάδα ω προσκυνητέ. Α, εντάξει. Αυτό το είπε ο Στάλιν. Αν θα το κάναμε εμείς Είναι επίκαιρο είναι Ε πάντα είναι επίκαιρος εσύ. ο Στάλιν Αν δεν είναι ο Στάλιν επίκαιρο, ποιο είναι Έλα, πει να ρωτήσω που ξέρει. Για πε, Μπορώ... εγώ ξέρω, ναι. Να σου πω κάτι, να πάρω κανάτε τώρα γιατί αν οι κάνουν Δηλαδή πώ το βλέπει, είναι νωρί ακόμα ή από τώρα. Δεν είναι λίγο, θα περιμένει το καλοκεράκι να το πούμε και έτσι. Ναι, αλλά μην δω να έχω κανάτε όταν έρθει η ώρα. Γι' αυτό σε πήρα. Να πάρω από τώρα να περιμένουν τελευταία στιγμή. Θα βρω. Νομίζω θα βρει. Όχι απλά, θα έχει οργανωθεί και το σύστημα τότε. Α, είναι θέμα συστήματο δηλαδή. Θα έχει αλλά οργανωθεί προ... και το σύστημα ότι να... βγαίνοντα από την κρίση, γιατί γίνεται προετοιμασία τώρα οι Ότι από την κρίση να η ανάπτυξη. Αυτή η γλώσσα που. Πάει στην αλήθεια, πολύ με πολύ με ταράζει. Πρώτα απ' όλα η αλήθεια, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά εμένα το άλλο μου είναι οι Κανάτε, φίλε μου. Γι' αυτό σε πήρα και θέλω συγκεκριμένη απάντηση. Να πάρω τώρα, θα χρειαστώ πολλέ. Πώ να κινηθώ, δηλαδή, Γι αυτό είναι το πρόβλημα μου. Την κρίσιμη ώρα θα σα μοιράσουμε σε όλου. Θα μοιραστεί Κανάτα, απλόχερα. Α. Θα πιείτε όλοι αγριοπάπαρα τζου. <Συλίου>